Σήμερα, αγαπητοί, ακούσαμε την παραβολή του Μεγάλου Δείπνου και η παραβολή αυτή σχετίζεται, έχει σχέση με τη Θεία Ευχαριστία. Ο ευγενής και πλούσιος άρχοντας που ακούσαμε είναι ο Θεός. Τραπέζι δε, είναι η Θεία Ευχαριστία το σώμα και το αίμα του Χριστού και η πρόσκληση, η πρόσκληση για συμμετοχή, στο Μέγα Δείπνο είναι η πρόσκληση του Χριστού για να γίνουν όλοι μέλη της Εκκλησίας και να συμμετάσχουν στο Μέγα Δείπνο. Δυστυχώς σε αυτή την πρόσκληση τη σημερινή για συμμετοχή στο Δείπνο της Αγάπης υπήρξαν πολλοί αρνητές. Ο Κύριος τους χώρισε σε τρεις κατηγορίες. Πρώτη κατηγορία, πρώτη αρνητές είναι οι δούλοι των αισθητών Αγρόνι γόρασα και έχω ανάγκη εξελθήν και ειδήν αυτών είναι οι άνθρωποι εκείνοι που αρνούνται να εκκλησιοποιηθούν γιατί? γιατί είναι δούλοι των αισθητών είναι υποδουλωμένοι στην ύλη στα υλικά πράγματα δεν βλέπουν τα υλικά αγαθά ως δώρο του Θεού και δεν θέλουν να τα αναφέρουν σ'αυτόν μην λησμονάμε, μην λησμονούμε αδελφοί ότι μέσα εδώ στη Θεία Ευχαριστία ερχόμαστε όχι μόνοι μας δεν φέρνουμε μόνο τον εαυτό μας με τις αδυναμίες μας και τα πάθη μας αλλά στην αρχαία εκκλησία ιδίως οι χριστιανοί έρχονται εδώ φέρνοντας μαζί τους τον κόπο τους και το μόχθο τους τους καρπούς τους το κρασί, το ψωμί, το λάδι, το κερί κόπη και μόχθη μιας χρονιάς και έρχονται και προσφέρουν και προσφέρουμε εδώ τους καρπούς μας το μόχθο μας στο Θεό για να τους αγιάσει ο Θεός και μέσω, μέσω αυτών να αγιαστούμε και εμείς γι' αυτό και λέμε στη Θεία Λειτουργία τα σα εκ των σών σύ προσφέρομαι αυτά που είναι δικά σου και μα τα δίνει, θα ξαναδίνουμε πίσω. Γιατί, για να τα αγιάσει, να τα παίρνουμε πλέον, να τα τρώμε και να μην πεθαίνουμε. Τα χωράφια, οι καρποί, η γη, όλα τα δώρα αυτά έχουν θέση μέσα στη θεία ευχαριστία. Πρέπει κάποτε επιτέλους να μάθουμε να ζούμε ευχαριστιακά. Χάσαμε το νόημα της Θείας Ευχαριστίας. Και δεν ξέρουμε πλέον κάθε Κυριακή γιατί ερχόμαστε εδώ. Όλα πρέπει να μάθουμε να τα νιώθουμε ως δώρα του Θεού. Και να τα αναφέρουμε εν ευχαριστία, με ευχαριστία σε Αυτόν. Επειδή όμως δεν κάνουμε αυτό, γι' αυτό υπηρετούμε δουλικά τη γη. Και αφήσαμε την καρδιά μας έρημη, την πραγματική γη, όπου κατοικεί ο Θεός. Η δεύτερη κατηγορία, οι δεύτεροι αρνητές είναι η δουλη της εργασίας. Ζεύγει βοών η πέντε και πορεύομαι δοκιμάσε αυτά. Ο πεσμένος άνθρωπος αγαπητή, ο πεπτοκός όπως λέμε, κυριευμένος από το πάθο της φιλαργυρίας και της φιλοκτιμοσύνη θέλει διαρκώς να εργάζεται να εργάζεται τη γη και να εγκαταλείπει το Θεό. Ο σύγχρονος άνθρωπος είναι τρομερά υποδηλωμένος στην εργασία και έτσι η δουλειά γίνεται δουλεία. Είναι υποταγμένος ο σύγχρονος άνθρωπος στον κόσμο, στον χρόνο. Μετράμε τη ζωή μας με οχτά ώρα και με εργάσιμες ημέρες και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι εργαζόμαστε για να ζούμε και όχι ζούμε για να εργαζόμαστε Ο Χριστός βέβαια δεν αρνείται την εργασία την τίμια εργασία αλλά από την άλλη πλευρά δεν την απολυτοποιεί κιόλας Η εργασία είναι ένα μέσον, ένα εργόχειρο θα λέγαμε στη ζωή μας Κέντρο της ζωής μας και επιδίωξή μας είναι η εν Χριστώ ζωή, η ένωσή μας με το Θεό η αποδέσμευσή μας από τη δουλεία του χρόνου και τη βίωση του αιωνίου όλα τα σύγχρονα συστήματα οικονομικά συστήματα προσπαθούν να βελτιώσουν τους όρους εργασίας και να κάνουν έτσι τη ζωή μας πιο ανθρώπινη δεν είναι αυτό καταδικάσιμο αλλά όμως όλα αυτά τα συστήματα αδικούν τον άνθρωπο γιατί τον βλέπουν σαν μηχανή και αδικούν βέβαια και τον Χριστό όταν ρωτάνε δίσπιστα και λένε τι έκανε ο Χριστός για την εργασία Μίλησε μόνο για τη σωτηρία της ψυχής Αυτή όμως η ερώτηση είναι επιπόλαια Γιατί ο Κύριος με όλο το έργο της Θείας Οικονομίας εδώ στη γη Δεν επεδίωξε απλώς την βελτίωση της εργασίας Αλλά τη μεταμόρφωσή της Ή μάλλον καλύτερα να πούμε Επεδίωξε τη μεταμόρφωση του ανθρώπου Οπότε όταν μεταμορφωθεί ο άνθρωπος Και όλα τα άλλα και η εργασία και τα υλικά αγαθά λαμβάνουν την ανάλογη αξία. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε για να πούμε ότι η Ορθοδοξία δεν έχει καμιά σχέση με μια θεωρία που λέγεται διαλισμός και που κάνει διάκριση μεταξύ ύλης και πνεύματος, μεταξύ υλικών και πνευματικών αγαθών. Και τα υλικά αγαθά θεωρούνται ως δώρα του Θεού, που λαμβάνουν μεγάλη αξία όταν τα προσφέρουμε σαν αντίδωρα στο Θεό για τη δόξα Του. Με άλλα λόγια, μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία λέμε ότι και τα υλικά αγαθά μπορεί να γίνουν πνευματικά, αλλά και τα πνευματικά μπορούν να μετατραπούν σε υλικά. Το μυστικό της μετατροπής της ύλη σε πνευματικό γεγονός είναι η παρουσία του Χριστού και η σύνδεσή μας μαζί Του. Εάν λοιπόν κατά τη διάρκεια της εργασίας μας επιδιώκουμε να τηρούμε το θέλημα του Θεού να έχουμε μνήμη Θεού τότε και η εργασία μας γίνεται παράγοντα σωτηρίας όχι απλώς βελτιώνεται αλλά μεταμορφώνεται βέβαια μπορεί τα χρήματα να είναι λίγα που παίρνουμε αλλά η χαρά και η ευλογία είναι ένας μεγάλος πλούτος που δεν εξαγοράζεται με τίποτε η Ορθοδοξία δεν ενδιαφέρεται να φέρει απλώς τον άνθρωπο να ανεβάσει τον άνθρωπο στον ουρανό, αλλά να κατεβάσει τον ουρανό στη γη. Και τρίτη κατηγορία, τρίτη αρνητές είναι οι δούλοι των αισθήσεων. Γυναίκα έγκυμα και δια τούτο ούδι να με ελθείν. Ο γάμος έγινε αγαπητή επόδιο για να συμμετάσχει σήμερα ο άνθρωπος στο μέγα δείπνο. Και πολλοί άνθρωποι θεωρούν το γάμο τη συζυγική σχέση τα υπογενειακά βάρη ως εμπόδιο για να γίνουν ζωντανά μέλη της Εκκλησίας όμως η Εκκλησία ευλογεί το γάμο ευλογεί την οικογενειακή ζωή και η ένωση έτσι του ανδρός και της γυναικός πάβει να είναι μια βιολογική σύναψη και γίνεται μια ενότητα μυστηριακή ο γάμος δεν είναι εμπόδιο για να γίνουμε μέλη της Εκκλησίας και να κοινωνούμε των αφράτων μυστηρίων. Ούτε η οικογένεια μπορεί να γίνει εμπόδιο και αφορμή για να αποφύγουμε το μέγα δείπνο. Αντίθετα, η οικογένεια ελαφρώνει το βάρος και αφήνει άνοιγμα να περάσει ο Θεός στη ζωή μας και να την μεταμορφώσει, να την ανακαινήσει. Αγαπητοί αδελφή. Η παραβολή που ακούσαμε σήμερα του Μεγάλου Δείπνου εικονίζει την Εκκλησία που εκφράζεται εδώ μέσα η Εκκλησία κάθε Κυριακή σε αυτή την σύναξη την ευχαριστιακή. Η πρόσκληση η σημερινή είναι πρόσκληση για να γίνουμε μέλη της Εκκλησίας και δεν νοείται μέλος της Εκκλησίας που δεν έρχεται να ανταποκριθεί στην πρόσκληση του ιερέα που βγαίνει έξω στην ωραία πύλη και λέει «Λάβετε, φάγετε και πίετε εξ αυτού πάντες». Κάθε φορά δεν πρέπει να ξεχνάμε που ερχόμαστε στο ναό. Δεν ερχόμαστε εδώ για οτιδήποτε άλλο νομίζουμε. Ερχόμαστε κυρίω και προπατός για να διπνίσουμε. Ένα δείπνο είναι η κυριακάτικη θεία λειτουργία. Ερχόμαστε εδώ για να λάβουμε τροφή και για να ζήσουμε και να απομακρύνουμε έτσι το χάσμα του θανάτου. Γι' αυτό και εδώ μέσα ο Χριστός λέγεται αμνός που προσφέρεται για θυσία. Το μέρο που γίνεται η θυσία λέγεται Αγία Τράπεζα, τραπέζι. Η πρόσκληση δε που γίνεται στη Θεία Ευχαριστία είναι λάβετε, φάγετε, πείτε εξ αυτού πάντες. Και επομένως στη Θεία Ευχαριστία δεν μπορεί να υπάρχουν θεατές, δεν μπορεί να υπάρχουν απλώς προσευχόμενοι, αλλά μόνο αυτοί που βιώνουν, που συμμετέχουν και κοινωνούν του σώματος και του αίματος του Χριστού που λαμβάνουν μέρος δηλαδή στο μέγα δείπνο έτσι στην Ορθόδοξη Εκκλησία μπορούμε να πούμε ότι ούτε τα υλικά αγαθά ούτε η εργασία ούτε ο γάμος ούτε κανένα από τα τρία αυτά απορρίπτεται αλλά και ούτε λατρεύεται αλλά προσφέρονται όλα ως δοξολογία στο Θεό αγαπητοί αδελφοί στην σημερινή εποχή υπάρχει ένα μεγάλο αμάρτημα που είναι το αμάρτημα της αυτονομίας. Όλα χωρίζονται, όλα ξεκόβονται από την Εκκλησία. Τα υλικά αγαθά, η εργασία, η οικογένεια, οι ικανότητές μας, οι δραστηριότητές μας, όλα έχουν αποκοπεί και απομακρυνθεί από το κέντρο της ζωής μας που είναι ο Ναός και η Εκκλησία. Και έτσι ο άνθρωπος κυριολεκτικά αλωτριώνεται, γίνεται δούλος του χρόνου και της φθοράς. Η ενανθρώπιση του Χριστού που θα εορτάσουμε σε λίγες μέρες ελευθέρωσε τον άνθρωπο από τη δουλεία στον χρόνο και στη φθορά. Αυτό πρέπει να το ζήσουμε και να το ζούμε εδώ μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Τότε και μόνο τότε όλα θα μεταμορφωθούν και θα αλλάξουν. Το παρόν θα γίνει αιώνιο και το αιώνιο θα είναι προέκταση του παρόντος. Αμήν.